Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτεν ίγκιαί και στου αιώνας των ώρων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προήπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και τον Μέγα Έλεος. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Στο σανέστι. Συνεχίζω τον την ερμηνεία του ψαλμού του 118 ψαλμού, ο οποίος. Ε, Γεβάζεται, όπως είπαμε, καθημερινά στην Εκκλησία, το πρωί στο Μεσονυχτικό, στην ακολουθία του Μεσονυχτικού. Το χρησιμοποιούμε στην ακολουθία, της, την εκρόσημο της κηδείας, όπως επίσης το χρησιμοποιήσαμε, όπου χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή, στα εγκόμια του επιταφίου. Είμαστε στο στίχο 48, Είχαμε μπει προηγουμένω για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα ότι μιλά ο προφήτης συνεχώς γύρω από τις εντολές του Θεού, από τα λόγια του Θεού, από την υπακοή εις, την, εις τον νόμο του Θεού μέσα από τον οποίο βγαίνει και παράγεται αυτή όλη η χάρης και ο πλατισμός στην καρδία του προφήτου Δείχνει ότι η σχέση του με, εντολ με τι εντολές του Θεού είναι σχέση αγάπης Δεν είναι σχέση φόβου και τρόμου Αλλά αγαπά τις εντολές του Θεού τα ηγάπης ασφόδρα» όπως λέγει εδώ Αγαπά πάρα πολύ τις εντολές του Θεού Διότι εγεύθηκε, ξέρει από την πείρα του Ως προφήτης που είναι Ότι μέσα από τις εντολές Έρχεται αυτή η ενέργεια Τη παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του και συνεχίζει στο στίχο 48 θα διαβάζομαι τους στίχους και εκεί που έχουμε νέα πράγματα τα οποία θα σχολιάσουμε θα σταματούμε να τα βλέπουμε λίγο περισσότερο λέει λοιπόν στο στίχο 48 και ήρα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου ας ηγάπησα, και δωλέσχουν τις σου και σήκωσα τα χέρια μου προς τις συντολές τι οποίες ηγάπησα και αδολεσκούσα εις τα δικαιώματά σου. Δηλαδή, αυτό το έρωτα σχήρας μου, ή έρωτους οφθαλμούς μου, σημαίνει ακριβώς αυτή την, την σχέση της αφοσίωσης, της σχέση της προσευχής, της σχέση της ολοκληρωτικής απασχόλησης προς τις του Θεού, τις οποίες ο προφήτης δεν τι είχε σαν πάρεργο Δεν τι θεωρούσονται κάτι το οποίο παρέρχεται Αλλά κάτι που ήταν σημαντικό στοιχείο τη ζωής του, ήταν των κέντρων της ζωής του Διότι τις αγάπησαν τις εντολές του Θεού Και νομίζω ότι Εδώ πρέπει να φτάσουμε όλοι μας Να φτάσουμε στο σημείο Όχι απλώς να υπακούουμε Τυπικά, νομικά Στα λόγια του Θεού, γιατί έτσι το είπε ο Θεός ή γιατί κάνοντα αυτά τα πράγματα θα γίνομαι καλύτεροι άνθρωποι ή καλοί χριστιανοί, αλλά διότι αγαπούμε τις εντολές του Θεού, διότι αισθανόμαστε μια μεγάλη ανάπαυση, μια μεγάλη αγάπη προς τις εντολές του Θεού, γιατί αυτές οι εντολές είναι ο αγωγός ο οποίος μέσα στην ψυχή μας μας δίνει τη χάρη. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τι εντολές του Θεού, τότε για μας το να ακολουθούμε τον Θεό θα είναι κόπος πολλοί άνθρωποι λένε ότι ξέρω εγώ, είναι μεγάλος αγώνας να είσαι χριστιανός σήμερα είναι μεγάλος κόπος να αγωνίζεσαι χριστιανικά θέλει πολλές θυσίες, θέλει πολλούς αγώνες θέλει να κοπιάσεις θέλει να κουραστείς και πράγματι είναι έτσι τα πράγματα αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και έτσι γιατί εκείνος που αγαπά τον Θεό και που αγαπά το εντολές του Θεού δεν αισθάνεται κανέναν κόπο και δεν αισθάνεται καμιά δυσκολία και δεν αισθάνεται ότι καμνεί κάτι το κουραστικό αλλά εάν δεν έκαναν αυτό τότε θα ήταν πράγματι κουρασμένος ε, θυμόμαι κάποτε ε, στο Άγιον Όρος που ήμουν Κάναμε μια λιτανία μεγάλη όπως συνηθίζουν εκεί τις, τις ημέρες του Πάσχα και είχαμε κρατούσαμε την εικόνα της Παναγίας. Μια μεγάλη εικόνα, θα θερματουργό εικόνα της Παναγίας, του Άξιο και κάναμε λιτανία τεράστια που διαρκούσαν ώρες ολόκληρες, μεγάλη λιτανία. Σε κάποια στιγμή δίπλα μου ήταν ο, ο, ο Γέροντας Παΐσιος και την εικόνα. Ήταν και μια ανηφόρα έτσι που βγαίναμε μέσα στο δάσος, εκεί στο βουνό και ο Γέροντας επειδή είχε να αφαιρέσει τους πνεύμονες του χειμώνο μισό πνεύμονα πάντοτε όταν περπατούσε ή όταν ανέβαινε ξέρω κάτι δυσκολευόταν και αν και αδύνατος, σωματικά, δεν είχε δυνάμεις οπότε σε μια στιγμή που τον έβλεπα που κρατούσε την εικόνα αν και ανέβαινε το ανήφορο, το ανήφορο του λέω Γέροντα, κουράστηκε. Ε, αυτός χαμογέλασε και μου λέει ευλογημένε, η Παναγία δεν κουράζει, ξεκουράζει ε, Μπορεί σωματικά να κουράστηκε κάποιος, να κουράστηκε Αλλά όμως μέσα του ήταν ξεκούραστος Γιατί πράγματι ο Θεός δεν κουράζει τον άνθρωπο Και όταν βλέπουμε κάποιον να λέει ότι ξέρεις Εκουράστηκα να αγωνίζομαι πνευματικά Εκουράστηκα να φυλάγω τις εντολές του Θεού εκουράστηκαν να ε, πράττουν το, το νόμον του Θεού σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν έφτασε σε αυτήν την κατάσταση την πνευματική που να αγαπήσει τις εντολές του Θεού γι' αυτό κουράζεται γι' αυτό νομίζει ότι κάνει κάτι πολύ μεγάλο όταν αγαπείς τις εντολές του Θεού και δεις πως η, η χάρη προχέεται μέσα από τις εντολές Τότε δεν σε κουράζουν εντολέ, σε κουράζει το αντίθετο. Σε κουράζει η αμαρτία, σε κουράζει η κοσμική ζωή. Τότε δεν μπορεί να πεις, ξεκουράζομαι όταν α πούμε ζεί κοσμικά. Δεν μπορεί να πει, ξέρει, ε, έναν απόγευμα ή ένα βράδυ α μην ζήσω χριστιανικά, να ξεκουραστώ και λίγο από τη χριστιανική ζωή. Δεν αισθάνεσαι έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τότε η κοσμικότητα, η αμαρτία, η ζωή μακράν του Θεού σε κουράζει, σε διαλύει. Δεν την αντέχεις. Και εθυμούμε που πολλές φορές στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια περχόντουσαν διάφοροι επισκέπτες και έλεγα στου μονακούς ότι είναι δύσκολη η μοναχική ζωή και είναι κουραστική και είναι ξέρω εγώ μεγάλο αγώνα. Και οι μοναχοί χαμογελούσαν και πολλές φορές έλεγαν ας πούμε στους ότι είναι δυσκολότερο και κουραστικότερον και πιο άχαρες να ζει κανεί μακριά από τον Θεό. Όταν είσαι κοντά στον Θεό ε, δεν σου φαίνεται καμία κούραση. Ο κόπος γίνεται χαρά και η σωματική κόποση που γίνεται για την αγάπη του Θεού γεννά πολύ ευχαρίστηση μες τον άνθρωπο γιατί γίνονται όλα με αγάπη όταν αγαπάς τον άλλον, όταν αγαπάς τον Θεό η αγάπη κμιδενίζει και τον κόπο κμειδενίζει και όλα τα αντίθετα και ο άνθρωπος σαν υπόπτερο δεν είναι σαν έχει φτερά στα πόδια δηλαδή τρέχει ας πούμε και δεν τον πιάνει κανένας γιατί είναι γεμάτος αγάπη κάποιος με έστειλε ένα μήνυμα να πω δυο-τρία λόγια για κάποιον μοναχόν που είναι σήμερα το μνημό του και είπα και εγώ «Μα πως θα τα ταιριάξω τώρα αυτά που θα λέω με εκείνο τον μοναχό μου τον μνημόσυνο του» αλλά νομίζω τώρα ταιριάζει να τα πω <κυρίζει> γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο μοναχός που θα σας πω λίγα λόγια για τη ζωή του ήταν ένας από αυτούς που είχαν τόση πολύ αγάπη που πλέον ο κόπος είχε χαθεί για αυτούς αυτός ο μοναχός πέθανε πέρσι, είναι, είναι εδώ αυτό που τον μνημόσυνο Πέρσι. λεγόταν πατήρ Αρσένιος, Αρσένιος Χλιάπας. Αυτός ο πατήρ Αρσένιος ήταν γεωπόνος. Δεσπούδασε γεωπονία στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκη και εργαζόταν σαν καθηγητή της γεωπονικής σε διάφορα κολέγια στην Ελλάδα. Μέχρι τα 40 του χρόνια περίπου ήταν άθεος. Δεν είχε σχέση με την Εκκλησία και ήταν ας πούμε εντάξει, ιδεολογικά δεν ξέρω αν ήταν άθιος αλλά ο ίδιος όπως μιλούσαμε και όπως μου έλεγε δεν είχε καμιά σχέση με τον Θεό. Σε ηλικία περίπου 40 χρόνων 38 νομίζω ενώ για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να να νυφευθεί, να παντρευτεί ας πούμε, ξέρω εγώ δεν τα κατάφερα να παντρευτεί δεν, δεν ξέρω λεπτομέρειες Αλλά δεν παντρεύτηκε μέχρι τα το 38 του χρόνια Επήγε στο άγιο επίσκεψη Ένα Πάσχα Με κάποιους φίλους του Ήταν από την Πάτρα ο Γέροντας αυτός Και τον πήγαν στο Άγιον Όρος έτσι Να δουν το Άγιον Όρος. Πήγε αυτός αδιάφορα Πηγαίνοντα στο Αγιο πήγε σε μια σκήτη, σε σκήτη του Ξενοφόντος και εκεί έκαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και του κάμε μεγάλη εντύπωση η μεγάλη απλότητα των πατέρων της σκήτης η μεγάλη τους αφοσίωση και αγάπη προς τον Θεό ο ασκητικός τρόπος που ζούσαν έτσι, το, όλη αυτή η ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν και όλη η ατμόσφαιρα της Μεγάλης εβδομάδα σε μια Α, έτσι από μακρι σκήτη του Αγιόρους όπως είναι η σκήτη Μονής Ξηνοφόντος. στη συνέχεια επεσκέφθηκε τα καρούλια τα καρούλια είναι η συνέρημο του το Αγιόρους και εκεί ζούσε κά, κάποιος μοναχός ερημίτης και όταν λέω καρούλια εννοώ εκείνη την περιοχή που είναι απόκρυπνα βράχια δηλαδή είναι κομμένος ένα βράχο έτσι κατακόρυφα ύψου εκατοντάδων μέτρων και είναι σπήλαια μέσα στα βράχια αυτά. Σε αυτά τα σπήλαια κατεβαίνεις με αλυσίδε. Δεν μπορεί να κατέβεις διαφορετικά. Υπάρχουν αλυσίδε καρφωμένες μέσα στους βράχους. Κρατάς τις αλισίδες και βάζεις τα πόδια σου βάζει κάτι τρύπες που έχει εκεί και κατεβαίνεις. Εάν παρελπίδα γνιστρήσεις δεν σε ξαναβρίσκει κανένας. Διότι το, η θάλασσα είναι κατακόρυφα κάτω. Έχει δε βάθος η θάλασσα κατευθείαν έτσι, κατευθείαν ας πούμε έχει βάθος 2200 μέτρα αυτό το άκουγα στο Άγιον Όρος και το διαπίστωσα και όταν πήγαμε με το πλοίο έλεγαν οι πατέρες ότι εκεί έχει τόσο βάθος όσο ύψος έχει, έχει ο Άθωνας έλεγαν οι μοναχοί ε, όταν πήγαμε με το πλοίο ρώτησα τον, τον καπετάνιο που βλέπει με τα όργανα εκεί του πλοίου πόσο βάθος είναι ο βυθό και μου έπαινε περίπου 2.500 μέτρα κατακόρυφα τεράστιο βάθος όσοι έπεσαν χάθηκαν ε, χάνονται, δεν σώζονται ούτε υπάρχει περίπτωση τέλο πάντων. επήγε εκεί λοιπόν και έτσι προβληματισμένος από τους μοναχούς και από την ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους, ρώτησε ένα ερημίτη που ήταν εκεί στα καρούλια του λέει γέροντα Πώς να ξέρω εάν ας πούμε θα σωθώ εάν θα πάω στον παράδεισο εάν είμαι για απώλεια είμαι για σωτηρία Του λέω ο είναι πολύ απλό πράγμα να καταλάβεις πού θα πας όταν θα πεθάνεις Έτσι ρώτησε Όταν θα πεθάνω πού θα πάω Αφελής και απλή ερώτηση αλλά είχε νόημα Του λέω, να σου πω πώς να το καταλάβεις πήγαινε του λέει στην εκκλησία και κάτσε στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας εάν μέσα σου αισθάνεσαι ταραχή και ξέρω εγώ, αδημονία και σε πιάνει ξέρω εγώ, απελπισία μέσα στην εκκλησία δεν σε φορούν οι τόποι και νευριάζεις και δεν αντέχεις πλέον να ακούς εκεί μέσα το τι γίνεται και το να, το, το να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι το πνεύμα που έχει μέσα σου με το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία δεν συμφωνά. Εάν πάει σε ένα κοσμικό κέντρο και κάτσεις στο κοσμικό εκείνο κέντρο και σαν άρεσε ευχάριστα και Ωχ, τι ωραία που είμαι εδώ! Α πούμε, ξεκουράζεται η ψυχή μου σε αυτόν τον κοσμικό χώρο. με χαίρομαι εδώ. Βρήκα τον εαυτό μου ας πούμε, μέσα στην κοσμικότητα, μέσα στην αμαρτία κτλ. Σε εμέ το πνεύμα που έχεις μέσα σου με το πνεύμα που υπάρχει στον χώρο εκείνον ταυτίζονται, αναπαύεται και έτσι μπορεί να καταλάβεις από αυτό το πράγμα πώς ανήκει η ζωή σου με το θάνατό σου. Του είπαν κι άλλα πολλά. Ο γέροντας, ο, ο, ο παντήρας εσυγκλονίστηκε ε, ε, από αυτό το πράγμα μαζί με όλη την ατμόσφαρη μεγάλη εβδομάδος έκανε μια επιστροφή προς τον Θεόν δυνατή, δυναμική στροφή προς τον Θεό. Ε, εξομολογήθηκε, μπήκε στην Εκκλησία και σε ένα-δυο χρόνια έγινε μοναχός. Έγινε μοναχός ε, και συνέχισε όμως να είναι και καθηγητής. Για διάφορους λόγους, προσωπικούς λόγους που είχε, ήταν ακόμα καθηγητής. Εγώ τον γνώρισα όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο το 1976. Μένα με διπλα δίπλα-δίπλα, τα δωμάτια μέσα από το ένα δίπλα από το άλλο. Ήταν ηλικίας τότε 55 χρονών, είχε περίπου 15-10 χρόνια περίπου από τότε που έγινε μοναχός. Σας ομολογώ ότι αυτός ο άνθρωπος μου έκανα τεράστια εντύπωση και με φαίλησε τα μέγιστα. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τέτοιον αγωνιστή. Άνθρωπο. Όλοι βέβαια ήταν και μετά και πολύ οι πατέρες, Αλλά αυτός ήταν, ήταν ο πρώτος που συνάντησα ε, Είχε μια τεράστια βία στον εαυτόν του όσον αφορά την προσευχή Ο άνθρωπος προσευχόταν αδιαλείπτος Αδιαλείπτος προσευχόταν Και κοινωνούσε καθημερινά Ήξερε στη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα που έχει λειτουργία Πήγαινες στου ναούς Κανόνιζε το πρόγραμμα του σχολείου να είναι μετά τη λειτουργία, οι ώρες που εργαζόταν και κοινωνούσε κάθε μέρα ήταν αδύνατο να περάσει μέρα χωρίς να κοινωνήσει ήταν αδύνατο και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ακόμα που δεν είχε κάθε μέρα προηγιασμένη ο πατήρ Αρσένιος φρόντιζε έβρισκεν τρόπο να συγεννοείται με ιερεί να κοινωνά από τον Άγιον Άρθρο που φυλάγωμε στην Αγία Τράπεζα να κοινωνά κάθε μέρα κοινωνούσε καθημερινά και έλεγε την ευχή να διαλείπτως. είχε μεγάλη βία στην, στην προσευχή σε τόσο σημείο που ποτέ δεν κοιμόταν πάνω στο κρεβάτι. Το κρεβάτι ήταν γεμάτο βιβλία γεμάτων βιβλία, και αυτός κοιμόταν πάνω σε μία καρέκλα. Είχε μία καρέκλα έτσι αναπαυτική και κοιμόταν εκεί στην καρέκλα. Ε, μετά στην συνέχεια στο Αγιο πάλι είμαστε μαζί στο ίδιο μοναστήρι. Συνέχισε εκεί το, το ίδιον, τον ίδιον αγώνα, κοινωνούσε καθημερινά και εκεί πλέον ήταν ας πούμε το αποκορύφωμα της ε, πνευματικής του εργασίας. Είχε γίνει πλέον έτσι κάτοχος της προσευχής αυτής και κυριολεκτικά έλαμπε το πρόσωπό του από χαρά. Έλαμπε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένα πράγμα παράξενο, ένα, ένας γέρος στην ηλικία ο οποίος ήταν γεμάτος Δύναμη, γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος χαρά το σώμα του ήταν σκοτωμένο ας πούμε από την άσκηση αλλά η ψυχή του ήταν ζωηρότατη διότι συνεχώς, συνεχώς έλεγε την ευχή συνεχώς έλεγε την ευχή δεν σταματούσε δευτερόλεπτο πάντοτε είχε στο χέρι του κουμποσκύνη του και έλεγε συνέχεια την ευχή και τη θεία κοινωνία ευχή και θεία κοινωνία αυτό το σύνθημα του γέροντα και μετά στη συνέχεια εκοιμήθησε ένα μοναστήρι στη Ρόδο με το οποίο είχε πνευματικές σχέσεις και πήγαινε εκεί είμαι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας σύγχρονος Άγιος ε, άνθρωπος του Θεού άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος άνθρωπος ο οποίος κατοικούσε μέσα του αυτή η χάρη αυτή η μεγάλη χάρη η οποία εξουδετερώνε όλους τους σκόπους γιατί είχε τόση αγάπη προς τον Θεό, είχε τόσα σημεία από την χάρη του Θεού που πλέον ο σωματικός σκόπος ήταν γι' αυτόν τελείως, δηλαδή κμειδενισμένος. Γιατί πραγματι η ζωή του ήταν πολύ κοπιώδη, πάρα πολύ κοπιαστική, δεν είχε καμιά ανάπαυση εξωτερικά, τίποτα με πούμε, ήταν όλα απέριττα, όλα με πούμε πρόχειρα, έτρωγε έτσι στο πόδι ξέρω εγώ ήταν, ήταν διάφορος για όλα και ενδιαφερόταν μόνο για δύο πράγματα να μπορεί να λέει αδιαλείπτος την ευχή και να κοινωνά τον, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καθημερινός ε, βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ο άνθρωπος αγαπά τις εντολές του Θεού αγαπήσει τον Χριστό, αγαπήσει αυτή την εργασία τότε αυτή η αγάπη πλέον εκπηδενίζει τον κόπον και έτσι δεν μπορούμε να πούμε Ότι εκουραστήκαμε στην εργασία των εντολών του Θεού Ή αισθανόμαστε κούραση Σημαίνει ότι Ακόμα δεν φτάσαμε στο σημείο Να γευθούμε την αγάπη Γιατί δεν μπορεί να μας κουράσει Ποτέ η αγάπη Η αγάπη δίνει στον άνθρωπο φτερά Δίνει στον άνθρωπο δύναμη Δίνει στον άνθρωπο ζωντάνια Δεν κουράζεται, κανένας δεν κουράζεται Που αγαπά Κουράζεται εκείνος που δεν αγαπά εκείνος που αγαπά μπορεί να κουράζεται σωματικά αλλά εις τη ψυχή του αισθάνεται μεγάλη ξεκούραση και μεγάλη χαρά την το λόγο σου το δούλο σου παρακαλεί τρόπον δυνάτω Θεόν ο προφήτης να θυμηθεί τους λόγους του οποίους, με τους οποίους λόγους εστήριξε τον δούλο του τον, εαυτό, τον προφήτη σε δύσκολες ώρες Ξέρετε, παρόλα αυτά που είπαμε, ο άνθρωπο δυστυχώ έχει αλλοιώσει. Και έχουμε, ώσπου ακόμα είμαστε ατελεί πνευματικά, έχει ώρε που αισθανόμαστε έτσι πεσμένοι, αισθανόμαστε ε, σβησμένοι, α πούμε. Δεν έχουμε την ίδια θέρμη και τον ίδιο πόθον που είχαμε κάποιαν άλλη ώρα, και από πολλού και διάφορου λόγου, όπω είπαμε πριν λίγο καιρό σχετικά με τις αλλοιώσεις που μας συμβαίνουν σε αυτές τις ώρες είναι καλό ο άνθρωπος να θυμείται τις ενέργειες του Θεού δηλαδή πως ο Θεός ενήργησε στη ζωή μας πόσες φορές είδαμε το χέρι του Θεού να μας καθοδηγά, να μας σκεπάζει πόσες φορές ο ίδιος ο Θεός ήταν χειροπιαστά μαζί μα, δίπλα μας και με σημεία ο Θεός μας ήλκησε κοντά Του και μας έδωσε τις υποσχέσεις του, της σωτηρίας μας μέσα στην ψυχή μας χειροπιαστά. Έτσι, όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας μας, της ατονίας, της ακηδίας, της αλλίωσης, τρόπονται να, λέμε του Θεού να θυμηθεί τις υποσχέσεις Του που μας έδωκε, όχι γιατί ο Θεός τις ξεχνά, αλλά γιατί εμείς τις ξεχνούμε. Και λέγοντας αυτά, ουσιαστικά τον εαυτό μας προτρέπουμε να ενθυμηθεί της ευεργεσίας του Θεού που έδωσε στη ζωή μα. Έρχεται α πούμε ο και μας λέει ότι ε, είμαι μόνος μου, είμαι εγκαταλελειμμένος, δεν με βοηθά κανένας, ε, δεν έχω κάποιον άνθρωπο να με αγαπά, δεν έχω κάποιον άνθρωπο να με βοηθά. Ποιος θα με κοιτάξει εμένα, ε, πώς θα πάει η δική μου ζωή, Πώς θα είναι το υπόλοιπο της ζωής μου Και αισθανόμαστε μια εγκατάληψη Μια δυσκολία ε, Μας πλησιάζει η απελπισία Η απόγνωση Η αποθάριση Αυτή η κακή αλλοίωση ε, Σε αυτές τις ώρες Πρέπει να πιάνομαι τον εαυτό μας Και να τον διδάσκουμε το πούμε Θυμήσου Μέχρι τώρα τις ευεργεσίες του Θεού Ο Θεός Σε άφησε μέχρι τώρα Ποτέ Σκέψου πού ήσουν και πού σε έφερε ο Θεός. Σκέψου ότι υπήρξε περίοδος στη ζωή σου που είχες όλες τις, τις πιθανότητες να καταστραφείς. Ήταν όλα τα, τα στοιχεία τα οποία με μαθηματική ακρίβεια θα σε οδηγούσαν στην απόλυτη καταστροφή. Και την πνευματική και την σωματική. Και όμως ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε. Ο Θεός με τον άρφα ή με τον βίλα τρόπο έφερε τα πράγματα έτσι και σε οδήγησε στη γνώση του, η την επίγνωσή του. Λοιπόν, όπω είναι και ο γέροντάς μας, εάν ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε, όταν δεν τον γνωρίζαμε και τον βρίζαμε με τη ζωή μας, θα μας εγκαταλείψει τώρα, που έστω, έστω έτσι όπως είμαστε, παρά ταυτό τον γνωρίζουμε και τον επικαλούμαστε, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να μας εγκαταλείψει ο Θεός. Αλλά στηρίζουμε τον εαυτό μας, μέσα στο νου μας μέσα στη διάνοια μας όλες τι ευεργεσίες του Θεού και όλα τα σημεία που ο Θεός μας έκαμε σε μας γιατί κάθε άνθρωπος η την πορεία της σωτηρίας του έχει ζωντανά στοιχεία της παρουσίας του Θεού όλοι μας ο καθένας μας ξέρει στην πορεία μας πόσο ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή μας και πόσο Θεό χειροπιαστά σε δεδομένες στιγμές της ζωής μας επεμβαίνει και μας δίνει τη μαρτυρία της παρουσίας του. Άρα λοιπόν όταν έχουμε αυτή την αλίωση θυμούμεθα την παρουσία του Θεού και στηρίζουμε τον εαυτό μας και τρόποντι να στρεφόμαστε και προς τον Θεό και τον παρακαλούμε να θυμηθεί και ο Θεός τρόποντι να ας το πούμε έτσι δηλαδή να θυμηθεί ο Θεός Τις υποσχέσεις Του που μας έδωκε ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Ότι δεν πρόκειται να μας αφήσει. Και είπαμε αυτό δεν είναι διότι ο Θεός θα εγκαταλείψει ποτέ μας. Αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να αισθανόμαστε αυτή την παρουσία και αυτή την μνήμη των ευεργεσιών του Θεού. Αυτή με παρεκάλεσε να την ότι το λόγιο όσο έζησέ με. Ακριβώς είναι αυτό που είπαμε. Ότι αυτή η επίγνωση, αυτή η ενθύμηση με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου. Την ώρα που ήμουν ταπεινωμένο, που μου τσαλαπατημένο από την αλλίωση, από την αμαρτία, από την δυσκολία με παρηγόρησε και με παρηγορούσε η ενθύμηση των υποσχέσεων του Θεού. Με παρηγορούσε η ενθύμηση της ευεργεσίας του Θεού που μου μέχρι σήμερα. Ότι κοίταξε ο Θεός δεν με εγκατέλειψε μέχρι σήμερα Μα ο χθεσινός Θεός Και ο προχθεσινός Θεός Είναι και σημερινός Θεός Είναι και αυριανός Θεός Ο ίδιος Θεός είναι Και χθες και σήμερον και στους αιώνα. Άρα όπως δεν σε άφησε Όταν ήσουν νέος Δεν σε άφησε μετά, δεν σε άφησε αργότερα Δεν θα σε αφήσει ούτε τώρα Γι' αυτό Μας παρακαλεί αυτή η γνώση Μας, μας παρηγορεί Όταν είμαστε πεσμένοι όταν είμαστε έτσι σε μια δυσκολία μας παρηγορεί πάρα πολύ διότι το λόγιο όσο έζησέ με διότι ακριβώς το λόγος του Θεού η υπόσχεση του Θεού η μαρτυρία του Θεού μας κρατά στη ζωή μας κρατά σε αυτή τη σχέση μαζί με τον Θεό στο στίχο 51 οι, παρι, οι περήφανοι παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα οι υπερήφανοι άνθρωποι λέει παρανομούσαν έως εσχάτω χωρίς κανένα φραγμό εγώ όμως από τον νόμο σου δεν ευκήκα καθόλου δείχνει αυτό το αίσθημα που έχουμε πολλές φορές όλοι μας που το αφήνει και ο Θεός ας πούμε να γίνεται πολλές φορές στη ζωή μας ε, αισθανόμαστε ότι νά ο άνθρωπος ο υπερήφανος που δεν έχει φραγμούς, που δεν είναι, δεν είναι ο ασεβής άνθρωπος τρόποντινά. να κάνει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει, ενεργεί όπως θέλει, δεν τον πιάνει κανένας, δεν έχει κανένα φραγμό. Και εμείς είμαστε τρόποντινά στο περιθώριο, σφιγμένοι εκεί, να μην παραβούμε μια εντολή, να μην κάνουμε κάτι, να μην κάνουμε το άλλο. Και σαν να ότι εμείς είμαστε κάπως έτσι αδικημένοι, κάπως περιθερωποιημένοι κάπως θύματα α το πούμε ενώ οι άλλοι άνθρωποι ο υπερήφανος άνθρωπος κάμνει τα πάντα και δεν λογαριάζει κανένα και δεν έχει κανένα φραγμό και όλα του πάνε καλά και προχωράει πιο κάτω για να πει ότι εμνήσει τον κρεμάτο σου απαιώνω κύριε και παρεκλήθη μέσα σε αυτήν την, το, να πούμε, την πίεση των πραγμάτων και των γεγονότων ενθυμήθηκα λέει τα κρίματά σου Κύριε τα απεώνες κρίματά σου ενθυμήθηκα όλα αυτή την, την παρουσία σου μέσα στο πέρασμα των αιώνων και είδα ότι τελικά ας πούμε εσύ ο Θεός υπερβαίνεις τα παρόντα πράγματα δεν μετράς με το σήμερα δεν μετράς με το χθες αλλά μετράς με τους αιώνες και βλέπει κανείς έτσι Βλέπει κανεί, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν την εκκλησία, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πολέμησαν του αγιους που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τα πάντα πούμε, αντίον οποιοδήποτε, χάθηκαν. Και από το το μνημόσεων αυτών με τύχου, λέει ο Δαβίω, εχάθηκαν τελείω α πούμε, που είναι οι αυτοκράτορε τη δρόμει, οι οποίες έσφαζαν του χριστιανού τον ένα μετά τον άλλο. Πού είναι όλοι αυτοί που κατηγορούσαν τον Άγιο Νεκτάριο, που τον εξόρισαν, που τον αδίκησαν, που τον συκοφάντησαν, που τον πέταξαν και πέρασαν τη ζωή του και συκοφαντημένο. Πού είναι, Ποιο του ξέρει, Ποιο του θυμάται, Ποιο του γνωρίζει, Ποιο τους μνημονεύει. Κανένας, Χάθηκαν. Και ποιο έμεινε, Έμεινε το θύμα. Το θύμα επεβίωσε. Τα θύματα έζησαν στον αιώνα. Και ο θήτης απόλυτο με τοίχου με εκοφαντική απώλεια να πούμε, εχάθηκε και όταν ο άνθρωπος εσάνεται ότι αδικείται ή είναι θύμαν ή είναι στο περιθώριο στρέφεται και βλέπει την δικαιοσύνη του Θεού όχι με την κακίνενια αλλά βλέπει αυτή την ενέργεια του Θεού και κρίνει τη ζωή του όχι με το τι συμβαίνει τώρα αλλά μέσα στην αιωνιότητα. Η αιωνιότητα είναι που τη ζωή μας. Όχι η σημερινή ημέρα. Σήμερα μπορεί για να φανείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά μέσα στην αιωνία Βασιλεία του Θεού αυτό μπορεί να μην έχει χώρο. Και μπορεί για να γίνεις ξέρω εγώ, για λίγο καιρό επιφανής και δυνατός να καταπατήσεις τα πάντα. Αλλά όλα αυτά θα καταστραφούν, θα χαθούν και μαζί με αυτά θα χαθείς και εσύ εάν δεν φροντίσεις να ζήσεις αιώνια μες στη Βασιλεία του Θεού γι' αυτό λέει ο προφήτης ότι ε, εθυμήθηκε βλέποντας όλη αυτήν την παρανομία των υπερηφάνων ανθρώπων βλέποντας τον εαυτό του στριμωγμένο να προσπαθεί να να φυλάξει τον νόμο του Θεού εθυμήθηκε την δικαιοσύνη του Θεού, την ενέργεια του Θεού εθυμήθηκε την αιώνια Βασιλεία του Θεού και παρηγορήθηκε και είπε, κοίταξε ας πούμε, τα παρόντα πράγματα δεν μετρούν, μετράει η Βασιλεία του Θεού, το τέλος μετρά, αυτό μετρά πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να δείτε, έτσι, θανάτους ανθρώπων, ε, εναρέτων ανθρώπων που στη ζωή τους αγωνίστηκαν πάρα πολύ ή είχαν πούμε ένα μεγάλο σταυρό στη ζωή του, είτε ασθενίας, είτε ξέρω εγώ αδικίας, οτιδήποτε Βλέπεις έναν άνθρωπο που για χρόνια ολόκληρα ήταν ταλαιπωρημένος ε, άρρωστος αδικημένος και από την φύση και από τους ανθρώπους και από χίλια δύο πράγματα και περνάει η ζωή του μέσα αυτήν τη δυσκολία και έρχεται η ώρα του θανάτου και αισθάνεσαι, βλέποντας αυτούν τον άνθρωπο, αισθάνεσαι όπως όταν βλέπεις κάποιους αθλητές, οι οποίοι, α πούμε, για ένα ολόκληρο χρόνο τρέχουν πάνω-κάτω, προπονούνται, γίνονται ιδρωμένοι, ξέρω εγώ, ώρες ολόκληρα να τρέχουν, να αγωνίζονται, την τελευταία ημέρα στου αγώνες, κάνουν τα πάντα, ας πούμε, να τρέξουν και τελικά φτάνει, α πούμε, στο τέρμα. Και παίρνει το βραβείο, παίρνει το κύπελο. Και τον βλέπει που χαλαρώνει και φαίνεται στο πρόσωπο τη μεγάλη χαρά τη επιτυχία. Όπω ένα μαθητή που για ένα ολόκληρο χρόνο μπορεί να μην πηγαίνει έξω, να μην πηγαίνει πουθενά, να μην πηγαίνει με του φίλου του, να σκοτώνεται, να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει. Αλλά το θάρρο που θα περάσει τι εξετάσει, τον βλέπει μετά, ας πούμε, να απολαμβάνει εκείνη την ικανοποίηση, εκείνη τη χαρά και μετά βγαίνει πλέον, ξεκουράζεται, χαλαρώνει, διότι τέλειωσε να κίνει ο αγώνα ο μεγάλο. Ένα επιπόλαιο θα πει, κοίταξε τώρα αυτό, ταλαιπωρείται, αδικείται, α πούμε, δεν βγαίνει έξω. Αλλά ένα σοβαρό και συνετό θα πει ότι ναι, αποβλέποντα στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, αδικήθηκε για ένα χρόνο, αλλά δικαιώθηκε για τα υπόλοιπα χρόνια. Γιατί. Θα περάσει στον Πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ θα πάει κάπου καλύτερα και θα έχει ας πούμε ένα λαμπρό μέλλον και έτσι εστρήμωξε τον εαυτό του για ένα-δυο χρόνια. Το ίδιο έκαναν και οι Άγιοι. Δηλαδή ήταν άνθρωποι σοφοί, συνετοί άνθρωποι. Ήξεραν πολύ καλά τα παρόντα πράγματα, δεν ξεγελάστηκαν. Είπαν ότι κοίταξε, έχουμε ένα διάστημα χρόνου, τόσα χρόνια, 30, 40, 50, 60 χρόνια. Ε, δεν πρέπει να ξεγελαστούμε Δεν πρέπει να μας απατήσει Ο παρών αιώνας Όπως λέει, λέμε στους έτσι Μέλλοντος σημεώνος Του παρόντος αιώνος Μεθίσταστε του απαταιώνος Ο παρών αιών Ονομάζεται απαταιών Έτσι μια ποιητική έκφραση Που λέγεται μέσα, στο, μέσα στην Εμπίση της Εκκλησίας Διότι εάν ξεγελαστείς Και σε απατήσουν τα παρόντα χάνει τα αιώνια για να δηλαδή και δεν αγωνιστεί εδώ και δεν αξιοποιήσει σωστά τα παρόντα πράγματα ε, τότε τα αιώνια αυγχάνονται ε, όμως αυτό είναι ασύνετον διότι τα παρόντα τελειώνουν είναι εφήμερα έχουν ημερομηνία λήξεως ενώ τα αιώνια δεν τελειώνουν δεν λίγουν ποτέ δεν σταματούν και είτε θέλεις είτε όχι τα παρόντα πράγματα είτε πιστεύεις στο Θεό είτε δεν πιστεύεις αφού όλοι τε, τελειώνουν τη ζωή τους και πιστοί και άπιστοι και ευσεβείς και ασεβείς και νέοι και γέροι και οι πάντες άρα τελειώνεις ξέρεις ότι βάλεις στη ζωή σου ημερομηνία λήξεως φρόντισε τι θα κάνεις μέχρι εκείνη την ημέρα δεν έχει μετά είναι απλή λογική απλή ανθρώπινη λογική ξέρω εγώ Κανεί μέχρι εκεί, κάθε μέρα που περνά αφαιρείται από τη ζωή σου έτσι είναι ένα οικοδόμημα ξέρω εγώ που κάθε μέρα βγαίνει μια πέτρα θα έρθει κάποια ώρα που θα τελειώσουν οι πέτρες δεν θα έχει άλλες. θα βγει και η τελευταία όσες πολλές κι αν είναι έτσι είναι, είναι το, η φθορά είναι το γεγονός ότι ακριβώς πρέπει να έχουμε αυτή τη γνώση αυτή η γνώση που είχαν οι Άγιοι αυτή η γνώση που λέει εδώ ο προφήτης ο Δαβίδ ότι ε, βλέπει αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο πέρασμα των χρόνων παρηγορείται διότι ξέρει ότι έστω και αν προστιγμή δυσκολεύεται ή αδικείται ή θλίβεται αυτό το πράγμα έχει αιώνια ανταπόδοση έχει ζωή νεώνιων έχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπον κάτι που είναι ζωηφόρον θα για να ζήσει αιώνια και παρεκλήθει και παρηγορείται από αυτό το πράγμα παράκλησης, η παρηγορία η παρηγορία του Θεού που λέμε και στην Εκκλησία για το Πνεύμα το άγιον το οποίο είναι παράκλητος είναι ο παρήγορος γιατί τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο τίποτα δεν μπορεί να μα παρηγορήσει την ώρα που η ψυχή μας είναι θλιμμένη, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει την ψυχή μας. Μόνο ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός έχει αυτή τη δύναμη να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Γιατί μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να μπει μέσα στο βάθος της καρδιάς μας. Και το λάθος που κάμνομαι είναι διότι ζητούμε παρηγοριές επιφανειακές. Όπω κάποιον που έχει πρόβλημα ιατρικό και δεν δέχεται να κάνει χείριση, δεν δέχεται να κάνει μια θεραπεία και θέλει να παίρνει παυσίπονα. Με τα παυσίπονα μπορεί να πάβουν λίγο τον πόνο, αλλά μπορεί να σου κάνουν ζημιά μεγάλη και μην το καταλαβαίνει. Δεν θεραπεύεσαι με τα παυσίπονα. Θεραπεύεσαι όταν δεχτεί να πονήσει και να υποστεί ιατρική ε, αγωγή και περίθαλψη, έστω και αν περάσει την ταλαιπωρία εκεί βρίσκεται η παρηγορία όταν γίνει μια ριζική θεραπεία όταν εις ο άνθρωπος θεραπευθεί και εις βάθος της καρδίας του ανθρώπου μόνον ο Θεός μπορεί να μπει ούτε εμεί καν μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος της καρδιάς μας ούτε εμείς ήδη όμως ο Θεός το Πνεύμα του Άγιον του Θεού πράγματι μπορεί όντω να παρηγορήσει απολύτως τον άνθρωπο Αθυμία κατέσχε με από τον εγκαταλείπανόντον τον νόμου σου με έπιασε λέει πολλή αθυμία πολλή έτσι ε, στενοχώρια πούμε, στενοχώρια μια κατάσταση που χάνω πούμε, το, μέσα από την κατάστασή μου όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τον νόμο του Θεού μεταδίδεται αυτό το πράγμα δηλαδή όσο και να το κάνουμε βλέπετε δεν είμαστε ανέστητοι Είμαστε άνθρωποι, κοινωνούμε με τον άλλον άνθρωπο και όταν βλέπουμε γύρω μας την εγκατάλειψη του νόμου του Θεού και όταν βλέπουμε πούμε, το περιβάλλον μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας να ζουν μακράν του Θεού και χωρίς τον Θεό αυτό πράγμα επιδρά πάνω μας και όντως μας πιάνει μια στενοχώρια, μια θυμία ε, κάτι το οποίο δεν είναι καλό δεν, δεν μας βοηθά, δεν, δεν είναι ευχάριστο μέσα μας αλλά και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος είναι ελεύθερος ε, Πήγα σε ένα σχολείο και έλεγα στα παιδιά ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού και για όλους τους ανθρώπους ο Θεός είναι πατέρας τους και πρέπει να φροντίσουμε κι εμείς να είμαστε σε αυτή τη σχέση του πατέρα με το παιδί με το Θεό ένα παιδάκι μου λέει κύριε είναι παιδιά του Θεού και αυτοί που κάνουν τους πολέμους και τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να πω και κάτι άλλο στα παιδιά που δεν τους το έλεγα ότι ναι μεν όλοι άνθρωποι είμαστε παιδιά του Θεού αλλά δεν μοιάζομαι όλοι άνθρωποι με το Θεό το να μοιάσω με το Θεό πρέπει να θέλουμε όταν δεν θέλουμε δεν είμαστε όμοι με τον Θεό Και πραγματικά παιδιά του Θεού Δεν είναι μόνο όσοι Δημιουργηθήκαμε από τον Θεό Δημιουργηθήκαμε όλοι από τον Θεό Αλλά πραγματικά παιδιά του Θεού Είναι όσοι μοιάζουν με τον Θεό Που αυτό σημαίνει Ότι πρέπει να θελήσεις Ελεύθερα Να γίνεις όμοιος με τον Θεό ώστε να μην κάνεις πολέμου, Να μην κάνει πράγματα Άσχημα, τα οποία πάδουν στην εικόνα του Θεού γιατί ναι, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, αλλά όλη αυτή η κακοία που υπάρχει γύρω μα, όλα αυτά τα εγκλήματα, όλε αυτέ οι δυσκολίε, γιατί γίνονται. Διότι ναι, ο άνθρωπο είναι τέκνο Θεού, αλλά δεν θέλει να είναι όμοιο με τον Θεό. Και αλωτριώνεται από τον Θεό, και μπορεί να κάνει όπω μπορεί να κάνει και το μεγαλύτερο καλό, με την ίδια ευκολία μπορεί να κάνει και το μεγαλύτερο κακό. Είναι ελεύθερο. Έχει απόλυτη την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει ο ίδιο για τον εαυτό του τουλάχιστον και αυτή η ελευθερία που είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μας έδωσε ο Θεός ταυτόχρονα είναι και το πιο επικίνδυνο και έχει βαρύ τίμημα η ελευθερία για όλους μας και για την Εκκλησία την ίδια ακόμα και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου και τρόποντινά όλα αυτά που υποφέρω στην Εκκλησία πολλές φορές είναι διότι είμαστε ελεύθεροι και βλέπετε αφού είμαστε ελεύθεροι Καθένας αγωνίζεται όσο θέλει. Δεν μπορεί να τον πιέσει, πούμε, δεν, δεν γίνεται. Και μας θλίβει όταν βλέπουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Ο πρώτος αμαρτωλός είμαστε εμείς ήδη. Εμείς ήδη πρώτοι παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Και στη συνέχεια βλέπουμε του τους αδερφούς μας γύρω μας να είναι ομοιοπαθείς με εμά, Να επιτελούν και αυτή την ίδια παράβαση. Και μας αυτή η στεναχώρια. Βλέποντα ότι παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού βλέποντας ότι εγκαταλείπωμαι την οδόν του Θεού από τον εαυτό μας πρώτα τον ίδιο αλλά τι λέει εδώ πιο κάτω ο προφήτης Δαβίδ Ψαρτάει σαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου εμνήστην ανοιχτή το όνομα του σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο, μου, τον νόμο σου» όταν λέει αυτή τη στενοχωρία την αθυμία στον τόπο της παροικίας μου, της εξορίας με εδώ που ζούμε, ας πούμε, περσανόμαστε ξένοι, ήσαν ψαρτά τα δικαιώματά μου, τα δικαιώματά σου. Έψαλε ο προφήτης, έπιανε τη λύρα και έψαλε τους ψαλμούς του που έγραφε. Και λέει κάπου ένας πατέρας ότι η ψαλμοδία εκδιώκει τους δαίμονας και συμβολεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι όταν μέσα στην ψυχή σου σε καταλαμβάνει το πνεύμα της λύπης της αθυμίας τότε έναν ισχυρόν όπλο κάτω της αθυμίας είναι η ψαλμωδία. Όταν λένε ψαλμοδία δεν εννοούν μόνο τους ψαλμούς που ψάλλουμε στην Εκκλησία εννοούν και την ανάγνωση των ψαλμών του Δαβίδ και την ανάγνωση των προσευχών. Αλλά είναι παρατηρημένο, όμως ότι Όντως η ψαλμωδία εκδιώκει τους δαίμονας Και να σας πω και ένα αστείο που λέγε ένας γέροντα, Επειδή οι ψάρτες κανένα φορά έχουν έτσι και προβλήματα μεταξύ τους ποιο ψάλλει καλύτερα, ξέρω εγώ ανέβηκε λίγο πιο ψηλά, πιο χαμηλά ε, Είναι ένα ευαίσθητο σημείο της εκκλησίας στο αναλόγιο ε, έλεγε ένα γεροντάκι στο γενόρο: Λέει οι πατέρες είπαν ότι η ψαρμοδία εκδιώκει του δαίμονε. Αλλά εγώ νομίζω ότι εκδιώκει του από το ένα αναλόγιο στο άλλο. Όταν ψάλουν, λέει ψάλλει ο δεξιό ψαρτή, του εκδιώκει από τον δεξιό και του στέλνει στον αριστερό. Και όταν του ψάλε αριστερό, του στέλνει από τον αριστερό στο δεξιό. Και γι' αυτό και είναι όλη την ώρα να κάτει, Αυτό είναι αστείο βέβαια έτσι, για να γελάσουμε συμβαίνει καμιά φορά αλλά θέλω να πω ότι ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως η ψαλμοδία είναι ένα ισχυρό όπλο το οποίο μαζί δείται Εκκλησία και πρέπει να μάθουμε να ψάλλουμε και σήμερα έχουμε τη μεγάλη ευχαίρεια που παλαιότερα δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα να υπάρχουν χώροι στο οποίο μπορούμε να πάμε να μάθουμε να ψάλουμε επιστημονικά ας πούμε. πάμε να μάθουμε τη μουσική της Εκκλησίας αλλά κι αν αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε τον χρόνο ή τη γνώση ή την δυνατότητα. Όμως υπάρχουν τόσες πολλές πλέον κασέτες με βυζαντινή... Δεν θέλω λέω βυζαντινή μουσική. Με τροπάρια και ύμνος της Εκκλησίας. Δεν είναι βυζαντινή μουσική, Είναι ύμνο της Εκκλησίας, εκκλησιαστική μουσική των πατέρων της Εκκλησίας. Που μπορούμε να τα μάθουμε. Και να μάθουμε να ψάλλουμε. Να μάθουμε και μόνοι μας, ας πούμε, και στην Εκκλησία, αλλά και μόνοι μας, τροπάρια κατανυκτικά, τροπάρια όμορφα, παρακλητικών κανόνων της Παναγίας, τους Αγίους, τόσα όμορφα τροπάρια που υπάρχουν, που, που κυκλοφορούν έναν αναρρίθμητο πλήθος, πλέον, με σχεδόν όλους τους ύμνους Εκκλησίας, ό,τι ύμνους θέλετε, αναστάσιμού, νεκρόσιμους, ε, ξέρω, ορταστικούς όλων των εορτών, όλων των περιόδων της Εκκλησίας, και είναι καλό να του ακούμε, να του μαθαίνουμε, ώστε σε δύσκολε ώρε, σε ώρε τη αθυμία, σε όλε τι δυσκολία τη να χρησιμοποιούμε να επιστρατεύουμε την ψαλμοδία ω ένα όπλο κατά τον δεμόων, ω έναν όπλοων κατά τη λύπη, κατά τη αθυμία που πνίγει την ψυχή μα και δεν την αφήνουμε να αναπνεύσει. Η ψαμονδία όντω είναι όπλο κατά τον δεμόων εάν γίνεται με πνεύμα ταπεινών και γίνεται για να προσευχηθούμε έτσι όταν ψάλλουμε για να προσευχόμαστε όταν ψάλλουμε γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε ενώπιον του Θεού και λέμε και τα τροπάρια για τον εαυτό μας και τα ζούμε όλα αυτά τα οποία λέμε γι' αυτό και ο Δαβίδ εδώ περιγράφοντας την αθυμία την οποία είχε μέσα στην ψυχή του αμέσως λέει ότι σε αυτήν την δεόνα τη αθυμία που αισθανόμουν και πάρικο και παρεπίδημος έπαιρνε την Λύρα Του και έψαλε στον Θεό όλους αυτούς τους ύμνους και τους ψαλμούς και έτσι επαρηγορεί Του η καρδία του προφήτου μέσα από την, ε, αυτόν τον διέξοδο. Διότι είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται. Όπως να πάμε να φάμε, δεν τρώμε μόνο ένα φαγητό, ξέρω εγώ φάω μόνο μακαρόνια σε όλη μου τη ζωή. Θα φάω και σαλάτα, θα φάω και φρούτα, θα φάω και γλυκό, θα πιώ και ένα χυμό, ξέρω, θα πιώ και νερό, θα πιώ και καφέ, θα πιώ χίλια δύο άλλα πράγματα. Και ο Θεός έκαμε τόση ποικιλία πραγμάτων στον κόσμο για να μας δείξει ότι δεν είμαστε ένα πράγμα, πούμε, και στην πνευματική ζωή, δεν είναι μόνο ένα πράγμα, δεν είμαι να ξέρεις, θα λέω μόνο την ευχή, δεν είναι μόνο έτσι. Και θα ψάλω και θα διαβάσω. Και θα πω και την ευχή και θα πω και στην εκκλησία και θα μείνω και μόνος μου στο δωμάτιό μου. Και θα πάω ας πούμε και μόνος μου σε ένα εξωκλήσι και θα πω και εκεί που υπάρχουν και χιλιάδες των χριστιανών. Όλα χρειάζονται. Όλα, όλα να τα χρησιμοποιούμε. Όλα στην κατάλληλη ώρα με το κατάλληλο μέτρο. Με την ώρα του. Κάθε πράγμα γίνεται με την ώρα του. Υπάρχει μια ποικιλία ε, πνευματικών τροφών το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να γεύεται, πρέπει να τρέφεται για να είναι ολοκληρωμένο. και έτσι στην κατάλληλη στιγμή να μπορεί να να πολεμάμε τα κατάλληλα όπλα Δηλαδή μου κάποτε έλεγε κάποιος γέροντας να διαβάζετε λέει, πνευματικά βιβλία ώστε την ώρα που θα έχετε ακυδεία στους λογισμούς να έχετε μέσα σας αγαθές έννοιες που θα σα βοηθούν δηλαδή βλέπετε η ανάγνωση στο να διαβάζουμε τα βιβλία τα πνευματικά των Αγίων είναι ένας, μια πνευματική τροφή η ψαρμοδία η νερά προσευχή ε, οι, οι εικόνες των Αγίων το θυμίαμα, το κερί η λειτουργία, τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα, είναι απαραίτητα μας είναι ανάγκη να τα έχουμε και κάθε ένα στην κατάλληλη ώρα βγαίνει από μόνο του και όπως στην καθημερινή μα μέρα λέμε, τώρα αυτή την ώρα θέλω να πιω ένα ποτήρι νερό. Τώρα θέλω να πιω, ξέρω εγώ, κάτι το, το ένα χυμό. Μετά θέλω τώρα θέλω να φάω κάτι, γλυκό, αλμυρό, το, το ένα το άλλο. με τι θέλει ο οργανισμό μα. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα θέλω να προσευχηθώ μόνο μου, να κλάψω. Τώρα θέλω να ψάλω. Τώρα θέλω να διαβάσω. Τώρα θέλω να πάω στην Εκκλησία μαζί με στου αδερφού όλου και δίνουμε στον εαυτό μας τα κατάλληλα πράγματα στην κατάλληλη ώρα, ώστε να γίνει ολοκληρωμένος, να μην είναι μονοκόμματος, να μην είναι λυψό. να έχει μια πλήρη και άρτια και ολοκληρωμένη πνευματική ζωή. Νομίζω ότι εδώ, να σταματήσουμε για σήμερα, λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, να πηγαίνουμε, εμείς είμαστε κανονικά εδώ, 15 μέρες, είναι τετάρτη ώρα 7.30 όπως πάντοτε, πρώτο Αθειός Χριστέ το φως του αληθινών το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως του Αγίου Αμήν Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και εντυσεν τις μνήμασεις σου ειν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.